Α, στι τελευταίε, ναι, ναι. Βέβαια. Τι βγαίνει και διατείνεται για τι εκλογέ. Τέλο πάντων. Ε, στι τελευταίε θέσει του επικρατή, στι προηγούμενε άλλο κόμμα. Τέλο πάντων. Ένα τέλος. άλλη κουβέντα. Τώρα αυτά είναι, άστε, άστε, αλλά... ό, ό, όπου να το πιάσει, βρωμάει το κόλπο. Αλλά μια και είπα ντεμπακογιάννη, mm -hmm. θα δώσω μια είδηση. Θα δώσω. Να δώσετε. Έτρωγα το Σαββατοκύριακο. Τρώγατε κιόλα, πού βρήκατε λεφτά. Τρώγαμε κιόλα, δεν έχει σημασία. Ε, Είμαστε ναι. σε μια ταβέρνα, δεν θα πω πού. Oh. Κάπου με ωραία θέα πάντω. Και ποιο ήταν στο διπλανό.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 Που λέει στη αστυνομία είναι αυτή που πρέπει να περνάει να ελέγχει το κάπνισμα στα μοραζιά και μέσα καπνίζουν όλοι. Αυτό. Και που ελέγχει άμα παίζουν με 90 δεσιμπέλ και παίζουν όλοι με 300. Αυτό. Και αν έχουν 50 καθίσματα και τραπέζια και έχουν 200. Αυτό. Και αυτή που άμα κάθεσε ένα λεπτό μακριά από το αυτοκίνητο στο κολονάκι του κόβει πίσω αμέσω. Όλο αυτό τώρα σκέψε ότι θα έχει όπλα, αλεξίστρα, δακρυγόνα. Και πρέπει εγώ τώρα να συναγωρηθώ αν θα την καταργήσουνε. Καλά την καταργήσουν, θέλουν να ενσωματώσουν. Πού. Στου μπάτσου μέσα. Α, μάλιστα όσο δουλεύουν οι μπάτσου θα δουλεύουν και αυτοί. Αποστολή. Ναι. Άκουρε κάτι για να μην νομίζουν ότι είμαστε χτεσινοί. Πριν 50 χρόνια τέτοιε μέρε, παραπέντε μέρε, κυνηγούσαμε τον Βρικόλακα. Μετά το Βρικόλακα μας έφερε. Το κουμπάρο του, την κόρη του, το γιο του και όλο το σόι. Οι κουφάλε δεν κουραστήκαν, ρε. Να κρυφτούν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα με το ραδιόφωνο να εφηγώνησω. Εδώ, ραδιόφωνο, παρακαλώ. Ε, είσαστε ο κύριο που παρουσιάζει την εκπομπή. Ναι.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 <σίλου> αυτός, δεν του ζητάγανε να με τίποτε. Προφανώ. η να ζητάγεται δάνειο Εμένα μου ζητήσανε να υπογράψω κάποια χαρτιά τα οποία ενώ του είπα δεν υπάρχει παρουσία δικηγόρου, να μην και συμβολεογράφου, δεν υπογράφω τίποτε. Και έφαγα κατά το κοινό λεγόμενο το ξύλο τη μαύρη αρκούδα. Και <οξύ σας> πλακώσανε. Φωτογραφικά υλικό υπάρχει, με μαύρησανε, Το οποίο το ανέρεσε να μη συμβεί, μου δεν υπήρχε ένα θέμα και μου φάγανε την ψυχή μου. Φαγανε. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τα ναι, τα παλικάρια του κυρίου Βένδια. Καλά, το... δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτουν και από τα σύννεφα, το ξέρω, αλλά εντάξει, κι εγώ έχω πάρει την οδό την ανάλογη. Μ' αρέσει ε... που λέμε ε... πάντω ότι είμαστε ρατσιστέ μόνο με του ξένου και του μαύρου. Υπάρχει το τομέα που δεν είναι ρατσιστή, ο Έλληνα, πε μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, mm. νομίζω όχι. Δεν υπάρχει τομέα. Πάντου είτε κοινωνικό είναι, είτε επαγγελματικό είναι, είτε φιλετικό είναι, πάντο υπάρχει. Απόστολε, Έλα. πολύ ωραίο αυτό το δραγούν που παίζεται σήμερα. <σοκάς> Για όσους δεν γνωρίζουν, Μαλαγουένια Φαλερόσα. <σοκάς> <σοκάς> Είναι το soundtrack από την ταινία Kill Bill. <χει> Για όσους δεν θυμούνται, η ξανθιά εγκόμενα με κοστερός σπαθί σαμουράι έπαιρνε εκδίκηση και έκοβε κεφάλια. Και όσοις κατάλαβε, κατάλαβε. Ποια και χαρά. Περίμενε, ποια θα είναι η ξανθιά εγκόμενα που θα έρθει εδώ πέρα να πάρει εκδίκηση. Υπάρει, φίλε μου. Αυτό ήταν στην ταινία, θα έρθει και εδώ. Απ' την ταινία, μακάρι να έρθει και εδώ γιατί είναι πολύ υποψήφοι που τα κεφάλια τους θέλουν πέσιμο. Σους κατάλαβε, κατάλαβε. Γεια. Βαθιά νοήματα.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 Ναι. Γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο έτσι όπω μιλάει, όπω θέλει να μιλάει στο δικό σου χωριό, όπω μιλάει καλύτερα. Ναι, έχω χωριό, κυρία μου, καταρχήν. Έτσι έχω χωριό. Από ξέρω από πού είσαι, όλες. Τιε? Έλα, ρε, που δεν μιλάει. Χάρε όλε. Τι. Ρεζίλι. Έλα, που δεν μιλάει. Έτσι χειρότερα μιλάνε στο χωριό σα. Εμεί είμαστε Αθηναίοι. Δηλαδή χειρότεροι βλάχοι. Τι είσαστε εσεί. Αθηναίοι, λέω, Αθηναίοι. Άντε, ρε, που γίνεσαι. Από πότε έγινε Αθηναίο. Έχω χρόνια. Τον αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιο. Ε. Ναι, Είμαι ο.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 Μιλάμε για μάρκα, όχι με ξεγέλαση τώρα. Και βάζω μέσα και την τιμή τη κλοπή. Εγώ κινδύνεψα 700 ευρώ το 1. Ναι. Δεν ξέρω τι σα είπε, η Φελενάδα, σαφέ είναι οι τιμέ. Το 916 για το ρολόι, τον κάρμε το 916. Το 916, 916 ναι. ναι. Αλλιώ το ανταλλάσσω αν θέλετε με τίποτα χρυσαφικά, γιατί έχω, έχω δίπλα ανοίξει και αγορά χρυσού. Ξέρω εγώ, αν έχετε τίποτα κοιμίλια οικογενειακά, μπορώ να τα ανταλλάξουμε, αν να τα λιώσουμε να σα δώσω το ρολόι. Μάλιστα. Εντάξει, τι έγινε, σκεφτείτε θα σκεφτείτε το και πείτε μου. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι και κάνω Έχει. το μαυρογορίτι. Λοιπόν, περιμένω. Σε ποια οδό είστε, πού βρίσκεστε. Τσιμισκή 27. Τσιμισκή 27. Ναι, τι. Θεσσαλονίκη κέντρο, Α, Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Αθήνα έχω πάρει. 200. 20, Α, το κατάστημα τη Αθήνα θέλετε, είναι κοινό το τηλεφωνικό κέντρο. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Σόλωνο 62 στην Αθήνα. Σόλωνο 62 Αθήνα. Ναι, αγοράζω χρυσό. Έχω και ρολόγια. Αν έχετε και καμιά εικόνα Έγινε ευχαριστώ. Εκκλησιαστική Έγινε, Γιατί εγώ δεν αγοράζω μόνο χρυσό Αγοράζω και χριστό Έχω και τα μπέλα απ έξω, Αγοράζω χριστό Οπότε δώστε μου στα βρουδάκια Εικόνες τα πάντα εγώ τα λιώνω. Και καμιά κουβερτούρα Α. Ακούτε Ναι ναι σα ακούω Περιμένω ευχαριστώ. τηλέφωνο Έστε καλά Την έχω πάει για την πολύ τηλεόραση Δεν είχα καταλάβει κάτι Για πες, τι βλέπεις, πες μου την καναλιά βλέπεις Δεν <συσκέντει> Λέει η κυβέρνηση ότι έχει ανέβει ο το τουρισμό 15-20% <συσκέντει> Είναι αλήθεια <συσκέντει> αυτό, είναι αλήθεια Δηλαδή και <συσκέντει> μόνο αν βάλεις τα ταξίδια του Γιώργου Μέσα έξω, είναι μια αύξηση του τουρισμού Το λες Σωστό κι αυτό Δηλαδή κάθε και Λίγο ταξίδι, βλέπουν μια κίνηση Σου λέει έχει ανέβει ο του Πώ? εγώ από είμαι θεραπευόμενο στον Κανάκη. Πού είσαι? Το κανά, με τα που λέμε. Τον οκανά το, το κλείνουν, κάτι τέτοιο δεν λέγανε. Όχι, λέγοντα ότι θα το κάνουν συχών σα. Τα συχώνσει. Έχουν απλήρω του γιατρού, τι έχουν. Όλα τα πάντα, όχι μόνο απλήρω του. Κατέποιο, θυμάμαι. Δεν λέω να βαντα σπίτι για κάποιο διάστημα δύο μηνών. Δεν είχαν μπουκαλάκια, οι εργαζόμενοι για τη δόση που παίρνει για το σπίτι. Γιατί άμα τα πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει κάθε μέρα ε, άμα σε δουν καλά, του ξέρει καφέ και φέρει για το σπίτι. Γιατί άλλα παιδιά δουλεύουν, και γενικότερα, α πούμε, για αυτού του συλλόμενο και επειδή δεν υπήρχε μπουκαλάκια για ένα διάστημα, γίναμε με μπουκαλάκι νερού, με, δηλαδή είμαστε στο μεσαίο, να πούμε. Ωραία πράγματα. Ε, ναι, ωραία. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, ε, δηλαδή ειλικρινέστατα, έτσι. εμεί που είμαστε σε μια φάση θεραπείας, γίνουμε καλά, μας έχουν αποκλεισμένοι. Γιατί, πώς θα σταματήσουν οι πιο αυτοί καινούργοι που έρχονται τώρα, άμα δεν δουν παιδιά που είναι καλά και να το πιστέψουν. Έτσι δεν είναι. Και τελος πάντων μας βλέπω τώρα όπου να είναι αυτό που θα γίνει ε, γιατί κόψανε πρόνοιες, κόψανε στα πάντα. Λέμε μας έχουν για ε, τα λεγόρια τώρα. Και δεν είμαστε όλοι κλέφτες. Ούτε κάνουμε, ούτε όλοι κάνουμε τα βιές για να πάρουν τη δόση τους. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία που θέλουμε να το παίξουν οι Ευρωπαίοι Και πόσο πολύ προσέχουν τα παιδιά. Γι' αυτό και τα πηγαίνουν και yeah. σε πόσο τα καλύτερα. Εδώ πέρα, ακόμα αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίσουμε, είμαστε ο Κοκουλιοφόρη, ο Χούγκαν, ο Σουπαμούπη. Από σ' όλου που μα έχουν πουλήσει, μα πάνε για σφαγή. Μα πάνε κανονικά για σφαγή. Είναι κρίμα. Ναι, γεια σα. Γεια Δεν βρίσκω τη Real News του Ιούνιου, 9 του μήνα. Πού την βρίσκω. Είναι Ιούλη, 8 του μήνα. Ένα μήνα μετά, πού να βρείτε του Ιούνιου. Το γνωρίζω, το Πήγατε γνωρίζω. Μπήκατε στα Περίττα και δεν τη βρήκατε. Α, τι σα είπα, μόλι τέλειωσε, <σχ> Πήρε ένα την τελευταία. Το γνωρίζω. Πήγα σε ένα πρατήριο στα Χανιά, το Άργο και μου είπαν ότι μπορείτε να κάνετε κάτι. Τι να κάνουμε, Να την επανεκδώσουμε. Α, δεν ξέρω, εγώ θέλω την ότι... Κασατίνα με το Μητροπάμα Βασικά. Α, πε έτσι, μίλα ελληνικά, περίμενε. <σχ> Λέω ότι εγώ θέλει να ακούσει την παγιάτικα τι έγινε.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 Ναι, καλησπέρα, χαίρετε, εν περιπτώσει. Προσπαθώ εδώ και πολλή ώρα να μιλήσω. Ξεκίνησα λοιπόν, άτομα να δει το πρόβλημά μου. Ξεκίνησα να μιλήσω με την uh, κυρία Μακρύ, η οποία έδωσε μια uh, παραπλανητική πληροφόρηση στην εκπομπή τη. Μου uh, uh, δόησαν διάφορα τηλέφωνα, έλειπε, κατέβηκε, έφυγε στον. Uh, είναι σε σύσκεψη να δώσω σε εκείνου πληροφορία κλπ. Uh, λοιπόν, να τη δώσω σε σένα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω με εκείνη. Mm -hmm. Λοιπόν, η κυρία Μακρύ στην εκπομπή τη μίλησε για το κίνημα τη πατάτα και είπε.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 και το τη λογική του κινήματο Πατάτα. Λοιπόν, α μην μα παραπλανούν τόσο πολύ. Ελά, δε τρελά, Όδη. Έλα, ρε φιλε. Δεν φίλε, α σου πω καλά, μόνο εγώ είμαι ρομαντικό δηλαδή. Α, Άκου... εγώ είμαι. Με, εγώ, ωραία, άκουσε με τότε. Ακούω πριν τον άλλον που έλεγε για κουτσούπα. Δεν θέλω το κουτσούπα γιατί δεν ψηφίζουμε το ΚΑΠΑ, τον κομμουνισμό. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι μόνο μαθηματικό και, και ψηφίζω μόνο το πρώτο ΚΑΠΑ. Κομμουνισμό. Mm. Τα άλλα δύο θα είναι εκεί για να τον εφαρμόσουνε. Λοιπόν, αν δεν τα εφαρμόσουνε, θα πάρει το πουλο και ο κουτσούπα και η Κανέλη και η και ο κάθε κουτσούπα. Ψήφισε σε αυτό που πρέπει να ψηφίσει. Και άμα δεν το εφαρμόσουνε, θα πάρουν τον πουλο όπω θα πάρουν και αυτοί. A ma ką, no me casi?